Okay. Καλή σας ημέρα κυρίες μου, καλή σας ημέρα κύριοι μου, μου. Καλώς ήρθατε στους 101,5 εστά στο Radio Arda Χωρίστε παρακαλώ μου. Έλα ρε στον ύπνο σου με έβλεπες Έλα μου. Κάτσε να πω καμιά καλή... Έλα, για. Κάτσε να πω μια καλημέρα, ρε παιδί μου! Καλημέρα, καλημέρα! Ράδιο Άρτα 101,5, καλώς ήρθατε να κουτουλήσουμε παρέα στον τοίχο όπως ο φίλος που πήρε τηλέφωνο. Δεν έχει σύνταξη, του λένε, ούτε περίθαλψη. <laughs> Όταν γίνουν εκλογές και μας ψηφίσει, θα σου δώσουμε. <laughs> καλημέρα σε όλους τους φίλους που είναι συνδεδεμένοι εκτός εμβελίας. Καλή σας μέρα! Γεια σου Κώστα, Ράδιο Αετός, mm -hmm. Κοζάνη mm -hmm. και Επίγειος. Mm -hmm. Στην Κύπρο καλημέρα μέσω του ραδιοφώνου του Art.fm, του Νίκου του Αμάραντου, Γεια σου Κύπρος. Mm -hmm. Καλημέρα στην, α... mm -hmm. στην mm -hmm. Κόμιν του Ιαλού. Αλλού που να από ο Καναλάρχης <ΣΣΣΣ> Σε όλο τον κόσμο Λέει ο Καναλάρχης, καλημέρα ο Καναλάρχης <ΣΣΣ> Κυρίες μου κύριοι και αγαπημένο μου Ελληνογαρδουμπόπουλο Όπως θα διαπίστωσε ε, Στην γη της Ελλαδιστάν Γένεται της Πουλάδας το κυκλίδωμα Και που Μεταξύ, δεν ξέρω αν πήρε χαμπάρι. Έχουν βγει και, και πυροβολάνει τα σκυλιά. Το, δεν ξέρω το έχετε πάρει χαμπάρι. Πυροβολάνει τα σκυλιά στο κεφάλι, στο μάτι. Ένα άθυρμα στην πάτρα ήταν που έβγαλε νόμο ο, ο κράτο ότι θα πληρώνουν λέει 15.000 πρόστιμο όποιο κακοποιεί ζώα και ξέρω εγώ τι φυλακή και προχθές τον αθωώσανε αυτό το καθήκη στην πάτρα που έβγαλε όπλο και πυροβόλησε το σκυλάκι του γείτονα. Ένα σκυλάκι μικρό εκεί το πυροβόλησε και τον αθώωσε γιατί φοβήθηκε. Μην του δαγκάσει το κουλαράκι. Φοβήθηκε, μου λε. Και έβγαλε το όπλο μέσα από το σπίτι και τον αθώωσε ο δικαστή. Κατάλαβε. Διότι όταν θα έρθει η ώρα να πυροβολήσει το παιδί του δικαστή, και το πει του δικαστή φοβήθηκα. Μην με δαγκάσει το παιδί σου. Να δούμε τι θα κάνει ο δικαστή. Διότι κυρίε μου και κύριοι και αγαπημένο μου Όποιο σηκώνει χέρι Και φέρεται βίαια Ενάντια σε οποιοδήποτε πλάσμα της φύσης Δεν τον εμποδίζει τίποτε Να φερθεί το ίδιο Και στο, στο Λέμε τώρα στο, στο δίποδο Στου ανώτηρου του πλάσμα Το ράδιο άρτα να σας ε, Ενημερώσουμε Ότι διοργανώνει Τριήμερες εορτές μπότσικα Στη Βαλαόρα Να δηλώσετε συμμετοχή Θα έχουμε κλαρίνα θα έχουμε ψητά, θα έχουμε κρασά, τριήμερες. Η... Στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ, ακούτε? <Τι> τριήμερες εκδηλώσεις γιορτή μπότσκας. Ξεκινάνε το Σάββατο και τελειώνουν η Μεγάλη Παρασκευή. <Τι> ναι Ελληνάρα μου, αυτά τα ωραία συνδένουση... Αυτά ωραία συμβαίνωση Και τι άλλο Ναι πυροβολάνε τα ζωντανά Μπαμ, Βγάζουν όπλα, πιστόλια, καραμπίνες Και πυροβολάνε τα ζωντανά Κυρία μου και κυριέ μου Και τελικά Τι έγινε ρε η Σου φόρεσαν καινούριο μνημόνιο Ε, ε τι έπαθες να πω Περίμενε μίστε όμως Αυτή τη φορά το διαβάσω χρυσοχοίδης Θα το αναλύσει ο χρυσοχοίδης Και μετά θα το... Θα σου το εξηγήσει και σένα για να το καταλάβεις Με τις ιστορίες πτώση χρηματιστηρίου Και κάτι ανομαλίες Και κάτι εδώ είμαστε κλπ φο... Μα σας το φόρησαν το καινούργιο Το, μνη... το... μνημόνιο Και σε ενημέρωσε Ο κύριος Σαμαράς Ο πρωθυπουργός δε, ότι Μα μας το είχε πει η σύμμαχός μας Η Λαγκάρν ω προληπτική στήριξη Πέρασαν 10 μέρες που τα λέγαμε Εν πέρασαν Προληπτική στήριξη η πρόληψη μου αρέσει. Η πρόληψη πάντα είναι λοιπόν, λε Ελληνίδο δεμένη δεμένει πλέον στο άρμα για μία ακόμη φορά τη ενωμένη Ευρώπη, τη συμμάχου τη συμμάχου που νοιάζεται που κόπτεται για σένα και για μένα και για όλο τον κόσμο δεν μένει πλέον στο άρμα η Ελλάς με, με την προληπτική στήριξη τώρα δεν το λέμε μνημόνιο the... και πάντα παρατηρηθεί δίπλα γιατί τα φεντικά έχουν και τα μαντρόσκυλα έτσι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο Τι μας είπε λοιπόν ο Χαρδουβέλερ για το Διεθνές Ομισματικό... νομισματικό... Νομισματικό... νομισματικό Ταμείο oh. μπερδεύεσαι με τα γερμανικά τα ονόματα κατάλαβασαι Λέει λοιπόν ο Χαρδουβέλερ Δεν πρόκειται για διαζύγιο Το ονομάζω αλλαγή σχέσης Θα είναι δίπλα μας ως παρατηρητής Μεγάλε μου Ξυπνούμπα μου Γατόπαρδε βαλσαμωμένη, Το όρθιο σφαχτάρι που λέγεται Χαρδουβέλερ Αυτό Αυτό θα κάνω, Έφτασε και αυτό Να τα λέει δημόσια Διότι κατάλαβε μετά από το καιρό Ότι και να πει στο μαλάκα Δεν πρόκειται να αντιδράσει κανένας δεν πρόκειται λέει για διαζύγιο ο Χαρδουβέλερ, το ονομάζω αλλαγή σχέσεις. γύρισε από την άλλη ο Χαρδουβέλερ τώρα κατάλαβες, θα είναι δίπλα μας στους παρατηρετής το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, δεν κάνεις ρε σε αυτή τη ζωή χωρίς Χαρδουβέλερ, χωρίς Νομισματικό Ταμείο, χωρίς Λαγκάρν, χωρίς Μέρκελ, χωρίς Ενωμένη Ευρώπη, δεν μπορεί το πετσί σου και πάντα χωρίς γιορτές για ε, ε, να χορεύουμε. Εκάστον Σαββατοκύριακο Δεν γίνεται πρέπει να έχουμε χορούς Γι' αυτό και το άρτα διαγνώ ε, Διαπιστώντας την ανάγκη mm. Να πούμε ε, γιορτο, ε, Διοργανώνει τριήμερες Ορτασμούς ε, Μπότσικας Θα έχουμε τη γιορτή της Μπότσικας να no, να Λοιπόν που λες Ελληνάρα μου, οι συμμαχοί σου οι Γερμανοί, η γερμανική κυβέρνηση είναι συμμαχοί σου έτσι δεν είναι, δεν λέμε τίποτα παράλογο ρε παιδιά Συμμαχοί σου λοιπόν οι Γερμανοί, η γερμανική κυβέρνηση μας είπανε, είπαν σε εμάς Θα ήταν ανεύθυνο να σας αφήσουμε χωρίς εποπτεία, ε βέβαια θα ήταν ανεύθυνο τα αφήνει το πρόβατο, χρειάζεται υποπτήρα από τον Ποντζοπάνο. Μην μπει στο διπλανό χωράφι να πούμε και φάει και τα στάρια του ανθρώπου. Οπότε λοιπόν, ανώτατο αξιωματούχο στο Βερολίνο, κυρία μου και κυρία μου, χαρακτήρισε τα σχέδια του Σαμαρά όνειρο θερινής νυκτός Τόσο ανώριμες σκέψει για ένα τόσο τολμηρό εγχείρημα ήταν επόμενο να προκαλέσουν πανικό στι αγορέ, είπε. Ο Γερμανούχτεν Και Θα ήταν ανώριμο να σας αφήσουμε Χωρίς εποπτεία Έτσι έτσι Να μπαίνει ο καθένας στη θέση του Και πάνω απ' όλα οι δημοκράτες και οι ελεύθεροι Και αξιοπρεπείς σε αυτή τη χώρα Ναι, ναι, ναι, ναι. Λέει ένα ε, φίλος τηλεακροατή, δεν σου κάνει εντύπωση, μου λέει, που μετά την ιστορία που στήσανε με το χρηματιστήριο και την ε, εποπτεία και όλα αυτά, η μόνοι που μιλάνε αυτή τη εβδομάδα είναι οι Γερμανοί. Άκερμαν, Σόιμπλε, γερμανική κυβέρνηση. Και τι εντύπωση να μου κάνει. Άμα δεν βγάλει διαγγέλματα σε μια κατεχόμενη χώρα ο καταχρητή, ποιο θα βγάλει διαγγέλματα εντάξει βγαίνει και ο Αλέξης και λέει τα δικά του καμία αντίρρηση Είστε... αλλά είπαμε άμα δεν μιλήσουν οι Γερμανοί ποιος θα μιλήσει διότι ε, μέσα σε όλα ο, ο Άκερμαν ο πρώην επικεφαλής της Deutsche Bank μας είπε δεν πρέπει, να, ε, δεν πρέπει να δίνονται ψεύτικες υποσχέσεις οι δύσκολοι καιροί για την Ελλάδα δεν έχουν περάσει δεν έχουν περάσει φίλε Άκερμαν γι' αυτό και ο Χαρντουβέλερ Βγαίνει και λέει ο φίλος σου, ο Χαρδουβέλερος, ο σύμμαχός σου και σύμμαχος όλων εδώ των Ελλήνων. Βγαίνει και λέει αυτά που λέει. Επίσης, ένας άλλος σύμμαχός σου, ο οποίος κυκλοφορεί με το φερετζέ του αριστερού, όπως τον βλέπεις εσύ. Λέγεται Τσίπρας. Το, χτες τον πέταξε το φερετζέ εντελώ. Θέλει τσατσά να και χαρά δεν την αφήνει μεγάλη. Λοιπόν, στην κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ είπε στους αριστερούς ανθρώπους τώρα κοίτατε οι άνθρωπες είναι να πούμε εκεί και πρότεινε απεγκλωβισμό από την παγίδα της ιδεολογικής καθαρότητας κατάλαβες μεγάλα γιατί πρέπει να σου λέει εδώ κάνουμε παιχνίδι εξουσίας τώρα τι ιδεολογικές καθαρότητες και αρλούμπες μου λέτε το παιδί να πούμε πέταξε και τον τελευταίο Φερετζέ πρέπει να γένουμε πως το λένε Κυβέρνηση, τι κάθεστε και μου λέτε για ιδεολογική καθαρότητα. Γιατί εκεί μέσα μιλάμε για. Είναι πεντακλίνερ η ιδεολογία. Όταν λέμε πεντακλίνερ, λευκή, λευκότερη και από το κοράκι. τι σου λέω τώρα. Είσαι. Αλλά ο Αλέξης του το είπε καθαρά. από την παγίδα της ιδεολογική καθαρότητα. Τι τα θέλετε για να φτάσει μέχρι και η δημοκράτη Αγιάνα Αγγελοπούλου Είσαι. να μα δηλώσει ότι θα ψήφιζε ΣΥΡΙΖΑ. Κατάλαβε θα Σύρια η αρέσει λέει η Γιάννα τι που είναι νέο και μένα αρέσει η Γιάννα μου όλο το νέο μ' αρέσει στο παρακαλώ ναι ναι ναι ναι η ιδεολογία μου λέει παγίδα. Η ιδεολογία παγίδα. Ε, κοίταξε να δει κάτι. Είπαμε τώρα να πούμε Αλέξη, και εκεί τα παιδιά τη αριστερά. Να πούμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Ό,τι θέλουν, δεν είναι προοδευτικοί άνθρωποι. Να είναι οι άνθρωποι αριστεροί τώρα, λέμε. Μάλλον έχουν ζαλιστεί από το πολύ ίσκι και από το πολύ κρασί από τι γιορτέ τη συνεχή και από το πολύ χορό. Και από Δευτέρα δεν ξέρουν τι, που πατάνε και που βρίσκονται. Θα μου πει πότε ήξεραν. Ε λέμε παιδί μου Τώρα παιδί το τελευταίο καιρό το έχουν παραχέσει μεταξύ μας δηλαδή. Το έχουν παραχέσει εντελώς Οπότε λοιπόν για αυτό το λόγο ακριβώς ε, Μην πέφτουν στην ιδεολογική παγίδα Και οι φίλοι μας η Γιάννα Θα ψήφιζε η ΣΥΡΙΖΑ Γιατί να μην ψηφίσει εξάλλου Είναι, είναι για γέλια Είναι για γέλια είναι για... Δεν αντιδρούν καθόλου Ακούστε τώρα να γυαλάσετε μαζί μας το Αλβανικό Υπουργείο Εξωτερικών έστειλε διάβημα διαμαρτυρία στον Παπούλια, στον πρόεδρο αντέπου διαθέτης, να μην ξανααναφερθεί ο χαρακτηρισμός βόρειος ήπειρο από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας αλλά και από την ιστοσελίδα της Ελληνικής Δημοκρατίας. Τώρα τι να σου πω από εκεί και πέρα. Είπαμε ότι ακόμη δεν έχουμε δει τίποτε. Δεν έχουμε δει τίποτε Και δεν έχουμε ζήσει τίποτε Γι' αυτό λιμών λοιπόν, Κοίτα παππούλια Μην ξαναπεις βόρειος ήπειρος Τζις κακά παιδί Έλε τι έγινε; με τον πασσό; Ελα παρακαλώ. Δεν Πατσάγια γυρεμασά. Ναι, ναι, ναι. Ντουρούκ Σαίρα. είναι και τραγούδι. ζωή να είστε από τους τι ρεμίστα, δεν, δεν δεν τα βάζεις, δεν τα με αυτούς με τίποτα. <μιλίδι> Άκου τώρα που σου έχω εδώ ανθαλουσία <μιλίδι> Άκου τώρα. <μιλίδι> <Και> φτιάχνω <άτομα. μιλίδι> <Άρη μπα. μιλίδι> Άρα, Dia τι La massa. La massa. La massa. La massa. είσαι Να La massa. και massa. La massa. La massa. La massa. La massa. La massa. Πάλευε πάλι στον ύπνο της με τον Βενιζέλο, ξύπνησε κατάκοπη, δεν του κατάφερε ούτε μία γρατζουνιά. <Τι> πρόσεξε σου λέω μη και σε πλακώσει και στον ύπνο σου. <Τι πέρα> λοιπόν που λες να μιας κύπες Βενιζέλος, έβαλε βέτο λέει το Πασόκ στα όσα έχουν αποφασιστεί για, που αφορούν τη μνημονιακή υποχρέωση για το μισθό των δημοσίων υπαλλήλων να είναι στα 680 ευρώ, πρόσεξε. Για όσους είναι υποχρεωτική εκπαίδευση, δηλαδή του γυμνασίου. Και δεν του έχει εγκρίνει το Πασόκ. Γράφει η ανακοίνωση των Πασόκων κυβερνώντα. Τι δεν έχετε εγκρίνει, ρε. Τι να εγκρίνετε, ρε. Ταλέφοροι. Ρε, ρε. Πλάκα, μα κάνετε. Θέλετε να εγκρίνετε κιόλα. Δηλαδή, υπάρχει άνθρωπο αυτή τη στιγμή. Υπάρχει. Δεν είναι να μην υπάρχει. Στην Ελλάδα. Που πιστεύει ότι οι Πασόκοι, οι Νεοδημοκράτε, αύριο οι Σιριζέοι θα συσκέπτονται, θα αποφασίζουν και θα εγκρίνουν, εγκρίνουν ό,τι αφορά, α πούμε, την. Ε... Διακυβέρνηση αυτής της χώρας Καταλώς. Βέβαια υπάρχουν άνθρωποι Που μπορεί να πίστεψαν να πούμε Ότι το Πασόκ δεν έχει εγκρίνει Τα 680 για τους δημόσιους υπάλληλους Πόσα έχει εγκρίνει ρε Πασόκ Μεγάλε ορίστε Πιστεύει εσύ ότι θα αντιδράσουν οι δημόσιοι υπάλληλοι ε, και αυτό ο Βενιζέλο φυλάει το μποπό του λέγοντα ότι δεν είναι ενέκρινα τη μείωση των δημοσίων υπαλλήλων επειδή το Πασόκ διόρισε ένα σκασμό κόσμο Ποιο να κουνηθεί μωρά. Σου επαναλαμβάνω, σου φίλε τηλεαγκουρατή. Εγώ σου επαναλαμβάνω. Και θα είμαστε εδώ και θα το δει. 50 ευρώ μισθό θα του φτάσουν. 50 ευρώ μισθό. Κάτσε και θα δει. Περίμενε. Περίμενε, σου λέω. Μόλις υπολογίσουν την κατάσταση και την κατανάλωση 50 ευρώ μισθό Τι να σου έχω μουσικές σήμερα Τι θες τώρα την κούρκουλα Η κούρκουλα αυτή δεν ήταν Πώ τη λέγα Με τον τέτοιον. Με το... Πού παίζει εκεί ένα... Έπαιζε τη Χαζή σε ένα έργο Τι δεν είναι η... <Τι> Πώς τι λένε ρε το... <Τι Για πες <πέσρα> <Τι> Έπαιζε με το στο... <Τι> Ναι αυτή λοιπόν η, η υπουργό του Σιμίτη <Τι> Μας είπε ο κάθε Έλληνας <Τι> Ήταν ένας μικρός τσοχαντζόπουλος έξω κοπέλα μου Για να το λες εσύ έτσι θα είναι Είδες που σου λέω Παρακαλώ Έπαιζε τη Σελήνη πια Τι Α, α <laughs> δε, δε, δε, δε, δε. Δεν έπαιζε μου λέει Έπαιζε τη Σελήνη μου λέει εδώ Μια τηλεκροάτρια Και δεν έπαιζε λέει, το ρόλο της Χαζής Έπαιζε το ρόλο της ψηφοφόρου του Πασόκ Γι' αυτό και έγινε υπουργό του Σιμίτη μετά Έλα μην μου λες τέτοια και μα είπε αυτή η λιμόνη κυρία, Χορτασμένη τακτοποιημένη κι αυτή, από τον Πασόκ. Για ρε, Πασόκ, τι εσύ, λοιπόν, ότι ο κάθε Έλληνα ήταν ένα μικρό του Χατζόπουλο. Είπαμε. Δεν τελειώνει. Θα, το τι έχουμε να ακούσουμε ακόμα και το τι έχουμε να δούμε, δεν τελειώνει ούτε η κούρκουλα, ούτε η βούλτεψη, ούτε η ραχίλ, ούτε ο Τσιτσόπουλος πώ το λένε, τσιτσόπουλο. Δεν τελειώνουν. Είναι ορδέ. Μιλάμε για ορδές Ορδές Λοιπόν αντίθετα με την Κουρκούλενα τη... αυτή που έπαιζε εκεί στο σύριαλ την ψηφοφόρο του Πασιόκ. λοιπόν και τώρα μας είπε ότι είμαστε μικροί Τσοχαντζόπουλοι ο Νίκος και η Μαρία είναι που... στην ηλικία των 50 και είναι άστεγοι μένουν στο αυτοκίνητο το οποίο του με τις δύο κόρες τους, οι οποίες είναι 14 και 16 ετών και πήραν μαζί και τη γάτα. Τι να την έκανε τη γάτα, την πυροβόλαγαν. Μέχρι το 2012, το ζευγάρι, η οικογένεια, ήταν δύο εργαζόμενοι άνθρωποι. Ο Νίκος ήταν εργάτης σε αρτοβιομηχανία που έκλεισε και η Μαρία σε ραδιοταξί που απολύθηκε λόγω περικοπών. Από τότε ο Νίκος δουλεύε σε περίπτερο έναντι 300 ευρώ το μήνα, Ήρθαν οι λογαριασμοί, ήρθαν τα εμφυά Ήρθε το Νίκη, ήρθε το ήρθε Δεν είχε λοιπόν και Παρακαλώ Καλά Κωστάκη καλή βδομάδα και Να σε καλά παλιγάρι Πορδές, ορδές, πορδές Να σε καλά Κωστάκη και Να σε καλά Άκου λοιπόν και εσύ Για τον Νίκο και για τη Μαρία και τους κάνανε έξωση Και εδώ και ένα μήνα του έμενε το αυτοκίνητο Δηλαδή τη βγάζουν σε ένα πάρκινγκ κάπου στην Αττική Και δεν δέχονται καμία συμπονητική φιλανθρωπία Καμία, καλά κάνουν Καλά κάνουν μωρέ, άμα σου φύγει αξιοπρέπεια δεν ξαναγυρνάει μωρέ Πρόσεξε μεγάλε τώρα Από τη μία έχει τον Νίκο και τη Μαρία Από το έγκλημά τους ήταν ότι δούλευαν Δεν πήγαν να γλύψουνε την κουρκουλού Πώ τη λένε το κάθε άθήρμα της κοινωνίας να τους διορίσει, είδα, κέρδισαν τη ζωή του στην ελεύθερη αγορά και κατέληξαν να ζουν σε πάρκινγκ. Κατάλαβες μεγάλε, αντίθετα με τα αθήρματα της κοινωνίας, όλα αυτά που δεν βγαίνουν οι κολότριχες από τη γλώσσα τους, λοιπόν, σε 10, ούτε σε δέκα ζωές δεν βγαίνουν, οι οποίοι δεν δίνουν σημασία για το τι συμβαίνει δίπλα τους. Λοιπόν δεν δέχονται συμπονιτική φιλανθρωπία Να πω στι κυρίες Οι οποίες το παίζουν φιλάνθρωπες Και κρεμάν έξω από την κάδου τους κάδους σκουπιδιών Τα αποφάγια τους Για να τα βρει κανένας νηστικός Λοιπόν αυτό δεν είναι Δεν είναι, δεν είναι φιλανθρωπία κυρίες μου Εκτός ότι σκοτώνονται οι γάτες Μολύνεται και το υπερι... Πάθουμε κανέμπολα Να πούμε. Κατάλαβες που φτάσαμε με τους, τους, τους συμπονετικού δημοσιοκάφρους να κρεμάνε τις έξω από τις σακούλες των σκουπιδιών τα αποφάγια τους για να τα βρουν οι άστεγοι να φάνε Εδώ μιλάμε για τη Μεγαλούπολη της Άρτας Παρακαλώ Ιθανάνη βρουμιάρς αυτός μου ρε Ναι μου ρε Ναι ναι Είναι ο τηλεακροατής οθο θα τα πούμε στον πάτο δεν καλούνε, λέει έναν άστεγο σπίτι. Αν πρέπει τα τσιερώσει το χαλί που πήραν από μοιραράκι, πήραν χαλί από μοιραράκι. Αυτό του μπουρδουρδουρδουρό. Του μπουρδουρδουρό του χαλί. Τσιερώσει του χαλί του πήραν από το μισθό, τα παιδιά. Στον πάτο λοιπόν. Κάπου θα υπάρχει πάτο. Αντάμωμα, όχι αντάμωμα βλάχων. Αντάμωμα, ξέρει, ξέρει, ξέρει, τι λέω Αυτά λοιπόν για τον Νίκο και τη Μαρία στην ηλικία των 50 λοιπόν με ένα έγκλημα το ότι δεν πούλησαν την αξιοπρεπιά τους για μια θέση στο δημόσιο. Είναι άστεγη ζουν σε ένα πάρκινγκ και πάνω απ' όλα δεν δέχονται συνειδητά την συμπονητική φιλανθρωπία διότι εκείνος ο σοφός είπε ότι η πείνα έρχεται και παρέρχεται αλλά εάν φύγει η αξιοπρέπεια Δεν τα ξαναγυρνάει Πετάει μαύρη πέτρα πίσω της Που να καταλάβετε τώρα από αξιοπρέπεια Τώρα έχετε και τα ερκουδήσια φουλ σήμερα Γιατί φύσεξε λίγο βουριάς Να πούμε καταλαβαίνεις Μεγάλε Δουλεύουν τα ερκουδήσια Ας είναι η Μπεραιζία Έχω δίκιο δεν έχει χαλή μπουρδουρουδουρόζ Τέτοιο χαλή δεν πήρε σαν μηραράκι Ρίμα που ελινάρα. μου λες, το οικονομικό επιτελείο διότι διαθέτει και τέτοιο στην Ελλάδα έκανε λέει γκάφα, έλα μη μου λες τέτοια. Περίμεναν λέει όλοι οι 100 δόσεις για τους οφειλές στο δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία με αποτέλεσμα 6.000 οφειλέτες να εγκαταλείψουν τους παλιούς διακαμονισμούς και να μην παίρνουν μία τώρα. Η τροπολογία όμως δεν έχει κατατεθεί ακόμα γιατί τα παιδιά ιδρώνουν. Καταλαβαίνει τώρα, μιλάμε για πολύ κούραση. Λοιπόν και από ό,τι φαίνεται θα αργήσει και έτσι η πλειοψηφία δεν πληρώνει στα ταμεία και στην εφορία περιμένοντας την τροπολογία που υποσχέθηκε ο Σωτήρας Σαμαράς Στα εκατομμύρια των φιλέτων προσθέθηκαν άλλες 200.000 οφηλέτες στο τελευταίο δίμηνο που περιμένουν και αυτή την τροπολογία αυτή των 100 δόσεων Έλα ρε, Σε παραγάλω Γάρε Άρα Λοιπόν, που φτιάνε μεγάλε έτσι για να μην νιώθεις Παραπονεμένος Και στεναχωρημένος Και για να μην νομίζεις Ότι σε ξεχνάνε να πούμε Η συμμαχή σου Σε τρεις μήνες, σε, τρεις μήνες καλεί σε να πληρώσεις Οποιασδήποτε παρατάξεως κι αν είσαι Της πατριωτικής δεξιάς Του πατριωτικού πασόκαιος Του υπερπατριωτικού τσίριζα Όποιας παρατάξεως κι αν είσαι καλεί να πληρώσεις 15 ευρώ Φόρους. δεν ξέρω άμα το, το, το τσιλίβι το δημοκρατικό μυαλό σου κόλαση μέχρι τα Χριστούγεννα 15 δις ευρώ σε μήνες θέλει ο Σωτήρας Σαμαράς μαζί με τον Σωτήρα Βενιζοκουρέλα, Βενιζελοκουρέλα και τους άλλους λοιπόν 15 δις το, είναι το έμφυα κινήτων είναι ο φόρος εισοδήματος ο φόρος κατανάλωσης τα τέλη κυκλοφορίας, ο φόρος προσεθέμενης αξίας, τα έσοδα από και τα λιμπάν και τα λιμπάν. Λοιπόν, σε τρεις μήνες, 15 δις θα ρεύσουν, θα ρέψουν στον ύπνο, όχι, θα ρεύσουν στα ταμία του αξιοκρατικού, του κράτους δικαίου, της κοινωνικής και τα λιμπάν και τα λιμπάν. Σε τρεις μήνες, μεγάλε, σε τρεις μήνες μέχρι τα Χριστούγεννα, πρέπει να σκάσεις 15 δις. Μα δεν πανάσαι Πατριώτης δεξιός Πασιοκου Μα δεν έχεις, μα δεν, να έχεις πάρει και μπουρδοροδορός Χαλί από τη Μεραρά Θα πρέπει 15 δις να στάξεις Τι, θα, τι μου είπες Ποιος αυνός, θα βρει τάσου σου πω εγώ, Λοιπόν Όπως λέγαμε στην αρχή Κάποιος ιός ής ε, Μαλακέμπολα Βάρεσε ε, την κάτσε ακούσουμε λίγο αυτό άκου. Λοιπόν, Όπως λέγαμε στην αρχή Λινάρα μου Κάποιος ιός Μαλα, Μαλακέμπολα βάρεσε, ε, πώς να το πεις, δεν βρίσκεις λέξη, μεγάλη μερίδα κτηνών τα οποία κατοικοεδρεύουν εδώ στο γεωπολιτικό σύστημα που αποκαλείται Ελλάδα και βασανίζουν ζώα μέχρι θανάτου. Το λέγαμε και στην αρχή, με αποκορύφωμα λοιπόν, απάνω που έβγαλα νόμο λέει για να τιμωρούνται. Αυτή να αθωωθεί ο άλλο την Πάτρα, ο οποίος... Σκότωσε, ε, πυροβόλησε το σκυλί του γείτονα επειδή φοβήθηκε του ταλέπορτα. Σε αυτό το θέμα δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Last... Διότι ο άρρωστο κυροφυλαχτεί. Ο άρρωστο είναι κρυμμένο πάντα πίσω από το τοίχο και παραφυλάει. Ήταν. Το δυστύχημα είναι ότι έχουν βγει μπροστά τώρα οι άρρωστοι και κυβερνάνε, κουμαντάρουνε, κάνουν τα δικά του δηλώσει και κάνουν όλα τα κόλπα. Οπότε, yeah. με, με τα ποδάρια ψηλά, είμαστε μεγάλε, Όχι με τα ποδάρια κάτω. E io può pareti più grigie del fumo di un treno Questo è il castello che io posso fare είναι κάποιοι που λες αυτό που συνέβη μου λέει ένα φίλο τηλεακροατής ε, στο Βόλο λέει κάνανε ντούμε ο Μπέος εκεί ο δήμαρχος με, με τους μπόγε εκεί και με, με ρόπαλα και με ξύλα να πούμε και με, με τριχές και μάζευαν τα αδέσποτα ε, και το πήρε χαμπάρι ο κόσμος και έπεσε το ξύλο της αρκούδας λέει, τους ορμήξαν και τους, τους βαρέσανε για να τα φυλάξουν λέει τα αδέσποτα το, το θέμα παρατηρείται και εδώ στην Άρτα είναι ας πούμε κάποια αδέσποτα τα οποία δεν πειράζουν κανέναν. Τα αγαπάει πολλοί κόσμος. Ειδικά τα αδέσποτα που είναι πάνω στο νοσοκομείο είναι τρία-τέσσερα πανέμορφα. Δηλαδή άστε το ότι είναι πανέμορφα. Και βγαίνει τώρα ο πικραμένος ε, μέσα από το νοσοκομείο ο οποίο είναι συνοδο, Λοιπόν και πάει το, το, δίπλα του το αδέσποτο και το, του προσφέρει συντροφιά και χαρά. Και είναι κάποιοι ε, ε, τους οποίους του ενοχλούν αυτά τα αδέσπολα. Τους ενοχλούν αυτά τα σκυλιά τα οποία... Μόνο συντροφιά κάνουν ειδικά στο νοσοκομείο τους ενοχλούν τα αδέσποτα να πάνε λέει να τα μαζέψουν να τα κάνουν τίρα τα φάσκια αυτά δεν χόρτασες τόσα χρόνια τον άμπακο έφαγες δεν χορταίνει το είναι σου λοιπόν και έγινε μου λέει να φίλος στο γόλο το έλα να δεις, με την ευκαιρία σου λέει ότι γίνεται και με τα αδέσποτα και ειδικά τα αδέσποτα είναι κάποια σκυλάκια εκεί πάνω στο νοσοκομείο τα οποία βγαίνουν οι συνοδοί οι οποίοι έχουν τον αρρωστό τους μέσα έτσι μέσα στην πίκρα, μέσα στην αχώρια αντιμετωπίζοντας όλο αυτό το σύστημα να κάνουν ένα τσιγάρο και πάντα τα σκυλάκια στα πόδια τους κάθονται συντροφιά κάνουν τους απαλύνουν τον πόνο και όχι να τα σφάξουμε να τα πετάξουμε κι αυτά γιατί μπορεί να όμως κάνουν χαμ χαμ Μεγάλε κοίταξε να σου πω κάτι. Όχι δεν θα σου πω τίποτα το του Δεν θα το πιστέψεις Τι τούρτα πήγαν στο Μητσοτάκι να κόψει για τα 96 γενέθλιά του Με Πήγαν τούρτα για πάνω ήχη του Μπαρμπαστρούμ Δεν σου λέω <laughs> Δεν είναι πλάκα Με Του πήγαν μια τούρτα δεν είναι καθόλου πλάκα Τίποτα Του πήγαν μια τούρτα και περιχαρίες να πούμε ο Μητσοτάκουλας κλείνει τα 96 Βάλε κρύβει και καμιά δεκαριά αυτός Τέλος πάντων <coughs> Λιμών Κρύπταν 96 Κλίνταν 96 λέει και του πήγαν Τούρτα με τον Μπαρμαστρούμφ Ακούς έχει χιούμορο Μητσοτάκουλας ρε, Σε παρακαλώ πολύ Έχει χιούμορο Μητσοτάκουλας Μην το συζητάσαι Ελληνάρα πέρα από τον Μητσοτάκουλες τώρα Και όλα αυτά τα καθήκια να πούμε Το Πόσο σοβαρά είναι τα πράγματα με τον Νέμπολα Δεν πρόκειται βέβαια να σε ενημερώσει κανένα στην Ελλάδα Εντάξει Δεν πρόκειται Τα βαζιλοκάναλα να πούμε και τα παρακαλώ <laughs> Πους μας ταίζει μας την τούρτα με τα σκατά. Α, τα σκαλά, τα σκαλά. Είναι γιατί τα Έλα για. Έλα φούπροι να τα πούμε. Τώρα λέει ο σφίλος, βερδέμες εμουλε. Δεν ήταν ο Μπαρμπαστρουφ Κατά είχε μέσα η τούρτα. Οχ, βορείστε. <Τι> <Τι> <Τι> <Τι> Έλα, του ευχήθηκαν λέει να τα κατοστήσει ένα άλλο. Ρε εσύ τώρα μεταξύ μας Αυτά τα έχει περάσει προπολού ο Μητσοτάκουλας τώρα Μην κοιτάς τώρα που λένε 96 και τέτοια Ο Μητσοτάκουλας όταν ήταν συνεργάτη των Γερμανών κάτω στην Κρήτη Ήταν ε, ολόκληρο παιδί, λέει, ο παιδί Βάλε τότε να πούμε δεν θα ήταν 40 τόσο να πούμε Δεν θα ήταν... Ε, 30 χρονών. Για να κάνω του υπολογισμού. 40 τόσο και 70 Και 115 χρονών είναι. Ρε, βάλτε κάτω, ρε. Τώρα σου λέω. δεν Σε παρακαλώ πολύ. Τώρα να πούμε. Μην μπερδευόμαστε. Αλλά είδε η δημοκρατία να πούμε. Η δημοκρατία προσφέρει και μαγροζωία. Λοιπόν, φυσικά δεν ξέρω. Δεν περιμένω. Δεν μην μου πίσω ότι περιμένεις να σε ενημερώσει κανένας για τον έμπολα και τι συμβαίνει και αυτό και το να και τα άλλο ας πούμε πάντως ε, οι επιστήμονες ε, από κάποια ξένα site που διαβάζουμε μιλάνε για τη νέα πανούκλα που θα χτυπήσει τον κόσμο δεν υπάρχει εμβόλιο, το εμβόλιο αργεί και αν σταματήσουν την κυκλοφορία των αεροπλάνων και τον περιορισμό της μετάδοσης τότε θα έχουμε παγκόσμιο οικονομικό χράχ, δηλαδή Καταλαβαίνεις ότι το πως μπορεί να διαδοθεί ο έμπολα είναι πάρα πολύ ε, απλό. Λοιπόν και θα διαδοθεί, δεν μπορεί να το ανακόψουν. Δεν μπορούν να το... Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εκ, εκτός του ότι το, το, μετα, το μεταδίδουν οι ίδιοι. Το θέμα λοιπόν είναι ότι δεν προτιμάμε τώρα τι, να έχουμε οικονομικό κράκ και να σωθούν οι άνθρωποι. Όχι ρε, να ψωφίσουν. Ή, ήταν ένα έργο πριν δύο χρόνια... Τρία, μπα, ούτε τρία, δύο χρόνια, ένα τόσο καινούριο έργο, έπεσε αυτό σου, πώ το λένε, Man Damon, δεν ξέρω πώ το λένε, για έναν ιό και το πώ. Ε, ε, πώ εξαπλώθηκε και ο Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα. Και είναι ακριβώ σαν να βλέπει τι ειδήσει τις, τις σημερινέ με τον έμπολα. Πώ ξεκίνησε, πώ έφτασε με του επιβάτε των αεροπλάνων στι χώρε, τι έγινε, είδε στο Χόλιγουτ. Το χόλι κουταφά τα λέει πριν γίνουν Μουσική Και καλά εμείς οι ταλέποροι εδώ να πούμε ε... Ποιος να μας ενημερώσει Και με τι συστήματα υγείας να αντιμετωπίσουμε το κόλπο Τα βλέπεις πουθενά εσύ και δεν τα βλέπουμε εμείς Τι έγινε Για να δούμε εδώ τι έγινε Καλά να δούμε Ωχ η φίλη Εφη μου λέει Εφιάλτες με τον Βενιζέλο και στα δικά μου όνειρα Εμένα με εκτέλεσε και μάλιστα πισόπλατα Να σου πω είναι Επειδή είναι και άλλη φίλη που προσπαθεί να τον βαρέσει στον ύπνο της Και δεν μπορεί Κοίτα να δεις τώρα Εκτελέσει ο Βενιζέλος Το να σε εκτελέσει πισόπλατα δεν παθαίνει τίποτα Πρόσεξε μη σε πλακώσει ο Βενιζέλος Εφη Ευχαριστώ για την επικοινωνία και για το mail Να είσαι καλά Λοιπόν, τι άλλο έχουμε εδώ, κυρία μου και κύριε μου, 850.000 ιδιωτικοί υπάλληλοι είναι απλήρωτοι για πάνω από 4 μήνε. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, 850, που του βρήκε. Ρέση, μιλά με αναπτυγμένου τώρα. Part-time δουλεύει ένα στου τρει. Και 7 στου 10 έχουν υπογράψει Ατομική Σύμβαση Εργασία και σου είπα ποια είναι η πραγματικότητα. Δουλεύει για 200-300 ευρώ μαύρα κάτω από το τραπέζι. Και... και αυτά δεν στα δίνουν <σομίως> Αυτή είναι πρακτική. Τώρα ποιος να ενδιαφερθεί η, η πασεγέ Όχι πως τι λένε <σομίως> Ου συνδεκαλιστής Ποιο να ενδιαφερθεί ρε μεγάλε <σομίως> Ποιος να ενδιαφερθεί Κανένας <σομίως> Τι είπε τώρα η κυράτσα εγώ Γεια <σομίως> σου ρε βούλτεψη. Εγώ Ραγιάς είπε η βούλτεση Που ξύπνησα Ξύπνησε η Βούλτεψη μένα ένα περίστροφο την 21η Απριλίου στην πλάτη. Έλα ρε Βούλτεψη. Η κυρία Βούλτεψη, τον κύριο Τσίπρα, εκτός από τις αγορές τον τρόμαξαν και οι συνιστώσες του. Καλά τώρα. Μεγάλε είπαμε. Βούλτεψη, κούρκουλε, ραχίλιδες, τσιτσόπουλοι, όλοι αυτοί οι λιμόνι μεγάλε, είναι ένας συρφετό που δεν αλλάζει και θα το μάταξα να επούμε δεν αλλάζει διότι δεν είμαι οι ζώσες οι οποίες μπορούμε να τους αλλάξουμε η πασοκύλα έχει κατακλείσει κάθε κύτταρο όχι μόνο της ελληνικής επικράτειας αλλά είπαμε ταξιδεύει και διαγαλαξιακός αυτή τη στιγμή οποιαδήποτε ταμπέλα και χρώμα για αν έχεις το κούτελο ή οποιοδήποτε χρώμα και αν είναι βαμένο ο εγκέφαλός σου, κόκκινο, μπλε, κίτρινο, ροζ Ράσινο, είναι εμποτισμένο από την Πασοκύλα γι' αυτό λοιπόν το λόγο μην ελπίζετε δεν είμαι θα απεσιόδοξη ούτε προφήτες κοιτάμε γύρω μας βλέπουμε πρόσωπα και πράγματα και ξέρουμε τι θα κάνει στο επόμενο βήμα ο Βλάξ διότι κυρία μου και κύριέ μου και αγαπημένο μου Ελληνόπουλο αυτή είναι αυτή είναι και είπαμε και θα επαναλάβουμε και θα μάτα ξαναϊπούμε Δια μία ακόμη φορά Κοιτάξου στον καθρέφτη σου Και θα δεις τη βούλτεψη Θα δεις την αχίλ Θα δεις την κούρκουλα Θα δεις το σιμίτι, θα δεις το βενιζέλο Θα δεις, ό, oh, oh, κάποιον από αυτούς θα δεις Ο καθρέφτης Είναι η μοναδική αλήθεια Η οποία κυκλοφορεί Από ποιον ζητά λοιπόν να ανατρέψει την κατάσταση mm -hmm. Αφού οι ζώσες γενιέ Αυτά βλέπουν στον καθρέφτη τους mm -hmm. Κά που δεν θα βλέπουν αυτά στον καθρέφτη τους και θα έχει υποχωρήσει η πασοκύλα στο κύτταρο, μπορεί να την αλλάξουν την κατάσταση. αγαπημένη μου Έλληνα, αγαπημένη μου Ελληνίδα και Ελληνογαρδουπόπουλο. Λοιπόν, κυρία μου και κυρία μου. Κυρία μου και κυρία μου, για το παιχνίδι της εξουσίας και το πυκνίδι των α, λεγόμενων κουκουλοφόρων παρακαλώ ουρίστε ουρίστε πού είναι αυτή η σημαίνα αααα άσε με ρε είπα και εγώ όχι ρε τρελός σήμερα άσε με ρε Α, ξέρετε, τι θέλω, την ηρεμία μου. Έλα, γεια. Έλα, δεν το λέω καθόλου τρελό, γιατί θέλω την ηρεμία μου. Α, μην με βάλει τώρα, σου πω τα ανέκδοτο πάλι με τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Λοιπόν, το παιχνίδι λοιπόν που έκαναν αυτοί οι λεγόμενοι κουκουλοφόροι με την εξουσία και όλα αυτά τα ξέρετε, ξέρετε τι έχουν κάνει και στα πανεπιστήμια, καταστρέφοντα με αφορμή το άσυλο. Αυτά τα γνωρίζετε τώρα. Λοιπόν, το ότι όλοι ήταν βαλτή. Δεν χρειαζότανε, όλος ο κόσμος το ήξερε Αποδεικνύεται, πρόσεξε, από τον απίστευτο νόμο Με τον οποίο τα ΑΕΗ της χώρας θα έχουν ιδιωτικές εταιρίες φύλαξης και face control Μεγάλε, αυτή είναι η δημοκρατία σου Τη δημοκρατία σου εκεί την καταντήσανε με τα κόλπα που κάνανε Όλοι αυτοί Οι δημοκράτες σε εισαγωγικά όλα αυτά τα χρόνια ο ένας δημοκράτης να σου λέει να καταργηθεί ο στρατός και τα σύνορα να τα φυλάει Frontex Ο άλλος να σου βάζει ιδιωτικές εταιρείες φύλαξης και face control στα πανεπιστήμια <Τι> Και εσύ να, τους παλα... να συνεχίζεις να τους παλαμακίζεις Παρακαλώ καλό. την ώρα Ρωτάει ένας τελακρότης τι έχει πάθει αυτή η νεολαία στην Ελλάδα να περνάνε τέτοια πράγματα και να κάθεται να τα βλέπει παθητικά. Τίποτα δεν έχει πάθει. Είναι στα κόμματα που, ψηφίζουν, που ψηφίζουν αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό λέμε ότι δεν είμεθα οι ζώσες γενναίες. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν κυρία μου και κυρία μου ας ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι και επιστρέφουμε να κλείσουμε. Ελάτε όλοι μαζί ανοίξτε τα ραδιόφωνα. Με βρίσκεις τα όνειρά μου Το φως στην καμαρά μου Μη μου τα να βισπιά. πια Πέτρισε με το δάκρυ σου Τριάντα τόσα χρόνια Κι αν σου δώσα και γόνια Σου πειρά την καρδιά Μέτρησε μάνα, μετρισε χρόνια στην εξορία Μέτρησε μάνα, μετρισε τα χρόνια στα βουνά και πες μας περίσεψε μια ώρα ευτυχία μια ώρα για γυναίκα και, παιδιά. Και, πε, μα, περίσεψε μια ώρα ευτυχία. Μια ώρα για γυναίκα και παιδιά. Η <Τοίης> μάνα μου δε βρίσκει στην καρδιά μου τα γκρίζα τα μαλιά μου. Θέλουνε φίλια. Δε μάθε με μάθες μες στη φτώχεια μου να ζω στην περηφάνια. επήρα την ορφάνια και στην την έρημο. Μέτρησε, μάνα, μέτρησε, χρονιά στην εξορία. Μετρισε μανά, πέτρισε τα χρόνια στα βουνά. Και πες μα περισέψε μια ώρα ευτυχία, μια ώρα για γυναίκα και παιδιά. Και πες μανάς περισέψε μια ώρα ευτυχία, μια ώρα για γυναίκα και παιδιά. Κάτα καλά. Στο κάνω ειδικά τα χρήματα. μου και κύριοι. Τέλο. Αυτό ήταν για σήμερα. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι στους 101,5. Τα έχουν δεν τα έχουν. Ε, θα ακολουθήσουν τα κλέδια του Καναλάρχου. <Συσχε> <Συσχε> μείνετε συντονισμένοι, λοιπόν, στο ράδιο Άρτα. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υπομονή, για την τιμή που κάνετε να μας παίρνετε τηλέφωνο, για όλα τέλο πάντων. Και ευχόμεθα να είσαστε πάντοτε πολύ καλά. Για και χαρά σα. Τον 1,5 FM STEO